μεταξύ αποδύπνου και μεσονικτικού λόγοι από τον ιερό άθωνα με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη Αγαπητοί φιλάδελφοι, ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε πάντοτε εν κυρίω. Απόψε θα μιλήσουμε για το ανθρώπινο πρόσωπο και την πορεία αναζητήσεως και ευρέσεως του. Η ετυμολογία της λέξεως πρόσωπο έχει τη σημασία αυτού που βλέπει μπροστά που αντιμετωπίζει, που ατενίζει. Σας καλώ λοιπόν αγαπητοί μου απόψε να δείτε μπροστά, να αντιμετωπίσετε τον εαυτό σας, να ταινίσετε τον κόσμο διαφορετικά, να βρείτε δηλαδή την ταυτότητα του προσώπου σας. Να μην μείνετε στην επιφάνεια, αλλά να προχωρήσετε σε διάλογο, απορρίπτοντας τα δραματικά προσωπεία. Ανακολύπτοντας τον ρόλο που μας έπλασε ο Θεός να διαδραματίσουμε στον κόσμο, βρισκόμαστε μπροστά στην εικόνα του Θεού, το πραγματικό πρόσωπο, την αληθινή υπόσταση. Ο Χριστός αναγνώρισε και σεβάστηκε την αξία του ανθρωπίνου προσώπου και των δικαιωμάτων του ως μεγάλη δύναμη. Το πρόσωπο κατά την πατερική σκέψη θεωρείται ως το αποτέλεσμα μιας ολοκληρώσεω μίας τελειώσεω της φύσεως. Η φύση βέβαια είναι εκείνη σε όλους, το πρόσωπο όμως προσθέτει σε αυτή τις ιδιαιτερότητες ώστε ο άνθρωπος να είναι ιδιότυπος και ανεπανάληπτος. Η εικόνα του Θεού ως έμψυχο και λόγο πρόσωπο είναι τέτοιο επειδή ο Θεός το πρωτότυπο είναι έτσι. Η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο τον καθιστά πρόσωπο. Μπροστά στον Θεό είμαστε πρόσωπα αφού ελεύθερα Τον πιστεύουμε, Τον αγαπάμε και ελπίζουμε σε Αυτόν. Η αμαρτία μαυρώνει το πρόσωπο αλλά δεν το εξαφανίζει όπως θα δούμε. Το πρόσωπο θάλει στις σχέσεις Του τις αγαθές με άλλα πρόσωπα ως προσφορά διακονίας που δημιουργεί την ιερότητα της ενότητος της αγάπης κατά το πρότυπο των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η Εκκλησία τιμά την ανθρώπινη προσωπικότητα και τη θέτει κυρίαρχη στον κόσμο μόνο ως συγκυλιόμενη προς τον συνάνθρωπο και πορευόμενη για την αιώνια μακαριότητα, ταύτα ως προήμιο και σύννεψη των επομένων. Τα όσα θα ακολουθήσουν αγαπητοί μου είναι μία προσπάθεια συγκομιδής αυτών που καλλιέργησαν οι Άγιοι Πατέρες σχετικά με τον αγώνα του ανθρώπου να ενοποιηθεί, να βρει τη διάκριση του μέτρου, την καθαρότητα της ιδιαιτερότητας του προσώπου του, όχι για να γίνει άτομο, για να ισοπεδωθεί και να διακριθεί εγωιστικά, αλλά για να ζήσει αληθινά και νυφάλια. Ένας κόσμος άμορφος, φοβισμένος, διλός, άδικος και πονηρό ο κόσμος μας, ένας κόσμος που δυστυχώς κατά βάθος φθάνει να περιγελά τους και τους ήρωες, αυτούς που θέλουν να αποτινάξουν τα δέσμα της ύλη και να ζήσουν κυρίως για τους άλλους. Έτσι στον κόσμο μας κερδίζει συνεχώς έδαφος η χλιαρότητα, η μερικότητα και η νευρικότητα, αποτέλεσμα της οκνηρίας, της αδιαφορίας και των φοβιών. Ως διέξοδο λοιπόν ο σημερινός άνθρωπος βρίσκει το αδιέξοδο κλίνεται στο διαμέρισμά του, στο γραφείο του, στον εαυτό του, θεωρώντας τη φυγή λύση. Το κλείσιμο όμως στην απομόνωση θα παραμένει πάντοτε ως η χείριστη αναχώρηση από το παρόν και των πλησίων. Η πτώση, η φθορά, ο συμβιβασμό και η ελωτρίωση της αμαρτίας καταλύονται με την αυτοκριτική, τη συνδιαλαγή, τη μεταστροφή και τη μετάνοια. Η δυνατότητα της ολοκληρώσεως θα περαμένει ακέραια πάντοτε παρά την οποιαδήποτε δική μας ακυβεία, ολιγορία, απεισιοδοξία και διαταραχή και αυτό είναι κάτι το απεριόριστα σημαντικό. Αν δεν γίνουμε ανεκτικοί, υπομονετικοί και θεραλέοι θα παραμένουμε πνευματικά ανεμικοί και κλινήρις. Οι προκαλούντε για ισοθεία Άγιοι Πατέρες μας στην επιλεγμένη ανάπηρη στάση μας μένουν βουβοί παρά την καλή τους διάθεση να μας παρακολουθούν πάντοτε και αμήχανοι στα μηχανήματα των πονηρών δικαιολογιών μας. Ο αγώνας του ανθρώπου από μικρός να γίνει αληθινά μεγάλος, να ενώσει τα διασκορπισμένα και να γίνει ολοκληρωμένος, δεν θα επιτευχθεί δίχω τη γνώση και τη χάρη. Τη γνώση που προέρχεται από τη μελέτη, την υπομονή, τη μαθητεία και την εγρήγορση, και τη χάρη που δίνει ο Θεός και η αγάπη Του στον επίμονο και ταπεινό αγωνιστή. Όσο η χλιαρότητα θα χαϊδεύει το εγώ, η αικηδία θα βαραίνει το νου και η μετριότητα θα κουράζει την πορεία της ζωής, ο χρόνος θα κυλά δίχως ένταση αλλά και δίχως φως. Ο Απόστολος Παύλος προτείνει μια υπερβατική λύση κατανοόμεν αλλήλους εις παροξυσμών αγάπης. Μόνο μέσα από την αγάπη μπορούμε να κατανοήσουμε τους άλλους, ώστε και εκείνοι να μας κατανοήσουν. Μόνο έτσι μπορούμε να αντέξουμε τις αδικίες και τις αντικσότητες, ώστε να μην η πίκρα που τη συνοδεύει μας απομονώσει απελπιστικά. Η αγάπη έχει πάντα μαζί της την κατανόηση, την ανοχή και την επίκαια. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ιδιαίτερα ζει και κινείται μέσα σε αυτόν τον παροξισμό της αγάπης του φιλτάτου του Παύλου, ώστε με άνεση να παρακινεί την κοινωνία για αναμόρφωση. Βεβαίως, ο κόσμος δεν θα γίνει ποτέ επίγειος ουρανός, απολέμιτος, απολέμητος, αστασίεστος, άφθονος, ειρηνικός, αζήμιος και αναμάρτητος, κατά τον Άγιο Νεόφυτο γιατί η πανάρχη λαζονία και η προκλητική απλιστία δεν θα αφήνουν τον κόσμο να πετά αλλά δυστυχώς να μπουσουλά. Ο Απόστολος Παύλος αγαπητοί μου στους μακρύς καταλόγους των καταπληκτικών επιστολών του καταγράφει με όχι λίγα δάκρυα το μέγεθος της φαυλότητα των ανθρωπίνων πτώσεων στερητικόν της χάρη του Θεού και της ενότητος του ανθρώπου. Μία κοινωνία αδιάντροπη, άνομη, άθεη είναι αποκαλυπτική των καρδιών των ανθρώπων της και βεβαίως το χαλινάρι μπορεί να δεθεί μόνο από τον ίδιο τον άνθρωπο αφού και αυτός όπως όλοι κλήθηκε στην ελευθερία που είναι η μόνη ασφαλώ αληθινή μακαριότητα. Μόνος του ο Γίνεται δούλος της ελευθερίας του, καταχραστής και εξεπουλητής Ο Απόστολος δίνει αμέσως σαφός και συνοπτικός τη συνταγή του. Γίνεται αδελφοί μου δούλοι της αγάπης. Σεβαστείτε την ιερότητα της μοναδικότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Γίνεται αδύναμη στο φθόνο και ανίκανη στο φόνο. Γίνεται θέοι, γίνεται ελεύθεροι. Όλο το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου θα μπορούσε να συνοψιστεί στην επιμονή του να δουλώσει τους νομιζόμενους ελεύθερους της ελευθερίας στην ανοιχτοσιά της αγάπης. Ως καταχραστές της ελευθερίας απολέσαμε το πρόσωπό μας, τη θαλπορή της πατρογονικής στέγης και αυτό ακόμη το κάτι που πριν ήμασταν. Τώρα μόνο εν Χριστώ δυνάμεθα να ανασυγκροτηθούμε αφού θα έχουμε λιανθεί με την επίοικαια και τη φιλοτιμία. Όλη αυτή η κατάσταση υπάρχει κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό από την καταστρατήγηση του αυτεξουσίου που μας παραχώρησε ο φιλάνθρωπος Θεός. Στη νέα κατάσταση πραγμάτων όπου έχουμε την κυριαρχία της αγάπης ο άρχοντας είναι διάκονος ο διάκονος δεν είναι υπηρέτης δούλος ο άρχοντας ζει για αυτούς που τάχθηκε να άρχει και η πρόοδο του είναι χαρά του μεγάλη. Οι ερχόμενοι κινούνται άνετα, χαρούμενα, βαστώντας τη θέση τους με σεβασμό και ιερότητα. Εκεί κανείς βοηθείται καλύτερα να βρει την ενότητα του προσώπου του. Το λέει πολύ ωραία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όπου επικρατήσει η ευγένεια της πίστεως, εκεί όλοι ανεβαίνουν σε υπεροχή αξιώματος και υπερέχουν των αξιωμάτων». Πρέπει να γνωρίζουμε πως οι πρωτόπλαστοι έχασαν το πρωτόκτηστον κάλος όταν ήσαν όριμοι, όταν είχαν γευθεί πλούσια τη χάρη, όταν είχαν βιώσει την άμετρη χαρά της ελευθερίας. Ήσαν όριμοι όσο όριμος ήταν ο καρπός. Ήσαν ωραίοι όσο καρπός. Ήσαν ελεύθεροι όσο προκλητικός ήταν ο καρπό. Είχαν τη γνώση των αποτελεσμάτων αυτή τη βρόσεως. Εντούτοι τον επέλεξαν. Δεν έχουν ελαφρυντικά, επέλεξαν την οδό της αποστασία, της αποδημίας, της ξενιτιάς, της μοναξιάς, της προσφυγιάς και της ορφάνιας. Η οδυνηρή ελευθερία του θανάτωσε αφού τους πίκρανε, τους ψύχρανε, τους αρρώστησε και τους τραυμάτισε κομματιάζοντάς τους. Η πένθυμη αυτή οδηπορία συνεχίζεται να κυλά σε όλες τις εποχές και φουντώνει στην εποχή μας. Μέσα τώρα από τη μεστή οδύνη αυτή η εμπειρία, πια η διέξοδος. Με διάκριση να ανεχόμαστε το κακό και να χαιρετίζουμε με χαρά το αγαθό. Να είμαστε πιο εύπιστοι και πιο διαλακτικοί. Μέσα στο περιβάλλον του να αγωνίζεται στεναρά ο καθένας για τη διατήρηση της ευπρέπεια, της οσιότητος και της δικαιοσύνης. Πίσω από τα ολισθήματα, τα λάθη και τις υπεροψίε του καθενό υπάρχουν αρκετά αποθέματα αγαθότητος ανεκμετάλλευτα. Σε εκείνα μάλλον να προσβλέπουμε. Τα φαινόμενα συνήθω απατούν. Πίσω από κάθε νευρικότητα και παροξισμό και αντιλογία κρύβεται ένα πόνο, μια ανολοκλήρωτη αγάπη, μια ανάγκη επικοινωνία, μια προσπάθεια επικρατήσεω ίσω αλλά και φανερώσεως της υπάρξεως μάλλον. Όλοι οι πατέρες μας καλούν σε αυτή την υφάλεια στάση, σε αυτή τη σιωπηλή πανήγυρη της ευρέσεως του καλούς, της μοναδικότητος του ανθρωπίνου προσώπου, που ακόμη πιο πολύ στην ταπεινή, όσο αγαπητική συνάντηση με τον πλησίον, ώστε να καταργηθεί και να διαλυθεί κάθε δεσμός ατομικότητος uh mm -hmm. ο άνθρωπος αδελφοί μου είναι ένα απίθμενο μυστήριο γι' αυτό και είναι ανεπιτυχεί οι συνταγές των γελίων γενικότητων η εκκλησία μας καλεί τον καθένα προσωπικά ο Χριστός έχισε το Πανακύρατο και Πανάχραντο αίμα του στον Σταυρό όχι για τη μάζα την αφηρημένη και συγχυσμένη αλλά ιδιαίτερα για το κάθε πρόσωπο με τη βαθιά επίγνωση ότι ο άνθρωπος δύσκολα αλλάζει, εύκολα αντιδρά και τάχιστα ακολουθεί το άρμα της κάθε προόδου, ώστε άνετα να ενταχθεί, να αφατριαστεί και να φανατιστεί και α λέγει πως δεν το θέλει καθόλου, ας δούμε το συμφερότερο που είναι να μονιάζουμε και να συνδιαλεγόμαστε χωρίς να απορρίπτουμε ποτέ κανένα. Οι αντάρτε, οι αναρχικοί, οι ατομιστές είναι όλοι ανθρωποκεντρικοί, εμπιστευόμενοι μόνο το νου τους και τις ιδέες τους και γι' αυτό αχρίαστοι ω ασθενεί και δαιμονισμένοι. Η Αμαρτολή είναι όμως συμπαθή γιατί είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι για το υπάρχουν κακό. Η όποια αμαρτία δεν δύναται να μαυρώσει το βάθος της αληθινότητας του προσώπου, το οποίο... Θα παραμένει αλόβητο και ακέραιο πηγή ενέργειας και δυνάμεως παρά τις όποιες κακοποίησει του, χώρος προσλατόμηση και πανευρέσεως του πρωτόκτης του καλούς. Η αμαρτία βεβαίως δυσχεραίνει, καθυστερεί και κουράζει τον άνθρωπο, δεν θα πρέπει όμως να χρονίσει και έτσι να καταβάλει και απελπίσει τον άνθρωπο. Η αμαρτία δεν είναι κατόρθωμα και κανένας νόμος δεν θα δεινηθεί να υπερκεράσει τον Θεό και να μας επιτρέψει να μαρτάνουμε και να κοιμόμαστε με ήσυχη συνείδηση. Για την ορθόδοξη πνευματικότητα, κυρίαρχη θέση έχει η στάση απέναντι κυρίως του Θεού και του εαυτού μας και κατόπιν του άλλου. Και εξηγούμαστε αν και άλλοτε δόθηκε η αφορμή να γίνει αυτό ακόμη πιο αναλυτικά. Ηρωισμό, πρόοδο και αληθινό κέρδο είναι η κατάκτηση τη αυτογνωσία, τη ασκητική νυφαλιότητο και τη σταθερή ευγριγόρσεω, η συνεχή έξοδο προ ηθοπλασία του άλλου και η σύγκρισή μα με αυτόν και η συνήθι υπεροχή μα ως συμπέρασμα με τα εξωτερικά μέτρα που κρίνουμε ή ακόμη και η σεμνότυφοι και ταπεινόλογοι τυχόν κατω μα είναι άστοχοι και άκαρποι αδελφοί μου. Μέτρο δεν είναι ποτέ ο εαυτός μου, ο δίκαιος ή ο άδικος, η ο άδικο. η δυναμη μου δεν ξεκινά από τις όποιε ικανότητές μου, ο άλλος δεν μπορεί να είναι πάντα και υποχρεωτικά μαθητής μου, η πίστη ότι έχω δίκιο σημαίνει ότι δεν έχει ο άλλος και έχει ω αποτέλεσμα τη ρήξη, τη διαμάχη, τη φιλονικία, το αυτό που καταδικάζουν όλοι οι Άγιοι Πατέρες. Η μόνιμη εξωστρέφεια είναι ένα εφιές, δαιμονικό θα λέγαμε τέχνασμα, ώστε να μην ησυχάσει ο άνθρωπος, αλλά συνεχώς να κυνηγά και κατά συνέπεια να κυνηγέται. Έτσι δεν θα βρει ποτέ τα μέτρα του και την ανάπαυσή του. Πιστεύοντας ακράδαντα σε αυτό που είναι, ό,τι κι αν είναι, πραγματικό ή φανταστικό, αυτάρεσκα γίνεται αδέκαστο δικαστής του κόσμου όλου. Γίνεται δούλος εκαλός του εγώ του. Η αληθινή όμως ανάπαυση έρχεται στην πραγματική γνώση της αδυναμίας, αλλά και της όποιας δυναμεώς του. Η αδιαλαξία, το πείσμα, η θρησκολυψία... Ο έντονος κομματισμός είναι μαύρη τυραννία που οδηγούν τους πιστούς τους στη φυλακή της σκληρής απομονώσεω. «Δεν επιτρέπεται στους πιστούς να είναι ανθρωπάρεσκοι», λέγει ο Απόστολος Παύλος. «Μόνο οι πιστοί είναι οι δυνατοί. Μόνο οι πιστοί μπορούν να καυχόνται με μια άλλη βέβαια καύχηση που δημιουργεί αφοβία και την ελευθερία στην αφάνεια» καθώς λέγει ο Άγιος Γρηγόριος, ο Θεολόγος. Η δύναμή μας τελειώνεται στην ασθενιά μας. Είμαστε οι αδύνατοι και συνάμα οι δυνατοί, οι λίγοι και η εκλεκτή. Του ασθενείς διαλεξει ο Θεός για να καταντροπιάσει τους ισχυρού. Τους απλούς και γνήσια αφελείς ξεχώρισε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους διανοούμενου. Εμείς λοιπόν, κατά τον θαυμάσιο επιστολογράφο Παύλο, η η αδύνατοι, οι ασθενεί, οι λίγοι και οι μικροί είμαστε οι πράγματι σοφοί, δυνατοί, υγιεί, πολύ και μεγάλη. η ταπεινοί και οι καταφρονεμένοι, οι αφανεί και οι ανίσχυροι είναι η τρανί τη ελευθερία. Αυτοί που διακριτικά, αυτεξούσια, αυτοπεριορίζονται και αυτοπαρετούνται, από την ίση τη δυνάμεως και εγκολπώνονται. Τη του Χριστού, την αισχήνη του κόσμου, την ισχύ του Σταυρού θράβοντας τις ιδιοφυείς φλοιαρίες της παράλογης λογικής. Αυτοί που αποκτούν κοινωνία πλήρους ταυτίσεως με τον εαυτό τους, με όλους τους άλλους και τον Θεό, ως προς την αγάπη. Η σχέση του Χριστού με τους πιστούς είναι προσωπική και αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο με τρόπο ξεκάθαρο. Η αμοιβαιότητα μεταξύ Θεού και ανθρώπου είναι γεγονός που αποδεικνύει επίσης τη βαθιά μεταξύ τους κοινωνία και συνάμα την προσωπική διάσταση ως κύριο χαρακτηριστικό της κοινωνίας αυτής. Η ευχαριστιακή αυτή κοινωνία κυρίως είναι σε έξαρση μέσα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όσο ο άνθρωπος ασκητεύει υπακούοντας και αντριφώντας το Ευαγγέλιο, τόσο ενώνεται με τον Θεό και χαίρεται αυτή την κοινωνία και βρίσκει το αληθινό του πρόσωπο. Με το βάπτισμα, τη διευχαριστία και τη μετάνοια ο άνθρωπος μετέχει χαρισματικά στον προσωπικό τρόπο υπάρξεως του Θεού λόγου, αφού μάθει να αγαπά και να μισεί το εγώ του. Η προσωποποίηση του ανθρώπου επιτυγχάνεται τέλεια στην επίτευξη του καθομοίωση με τον Χριστό. Η πορεία αυτή, Αρχίζει από το Θείο Βάπτισμα, το μυστήριο της αναγεννήσεως του ανθρώπου κατά τον απόστολο Πέτρο, το χάρισμα της υιοθεσίας του ανθρώπου από τον Χριστό κατά τον Απόστολο Παύλο, όπου παρέχεται νέα υποστατική δύναμη κατά τον επίσκοπο Ιωάννη Ζυζιούλα και ενσωματώνεται με τον Κύριο κατά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν ο άνθρωπος ενδυναμώνεται, αναγεννάται ενσωματώνεται μεταμορφούμενος χαρισματικά στην εν Χριστό ζωή. Ολοκληρώνεται όμως η ανθρώπινη ύπαρξη μόνο όταν αγωνιστεί να μετέχει ζωηρά στη θυσιαστική ευαγγελική αγάπη. Η μετοχή του πιστού στο πρόσωπο του Χριστού γράφει σύγχρονος πρεσβύτερος θεολόγος αναδεικνύεται σε ύπαρξη προσωπική, δηλαδή εκκλησιαστική τόπο και τρόπο αυθεντικής υπάρξεως του σύμπαντος κόσμου, ιερουργό της βαθιάς κοινωνίας του πιστού με τον Θεό, την οποία εγγενίασε ο Χριστός. Ο άνθρωπος κατά τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή, στη σχέση του με τον Θεό, διατηρεί βεβαίω και απολύτως την ταυτότητα και την ετερότητα μαζί. Η πραγματικότητα του προσώπου αποκαλύπτεται με την αγάπη του Χριστού, όπως διατηρείται στα βιώματα των Αγίων. Το πρόσωπο διαμελίζεται, τραυματίζεται και θαμπώνει από τις μύριες δαιμονικές πλεκτάνες και τα ανθρώπινα ολιστήματα, όπου έχουμε «εκούσιο προς το ροπή» κατά τον Θεοφόρο Αγιομάξιμο τον Ομολογητή. «Εκούσια είναι και η ανάταση και η αναμόρφωση του προσώπου από την παραμόρφωση της αμαρτίας» η ελευθερία του προσώπου είναι βασική και απαραίτητη για τη συνάντησή του με τον Θεό. Η συνδητή αυτεξουσιότητα, η κυριότητα επί του εαυτού μας, η αδούλωτη όρεξη κατά τον Άγιο Μάξιμο και η ταυτότητα αυτεξουσίου και θελήσεως οδηγούν ασφαλώς στον σκοπό της πνευματικής ζωής στην καταχάρη θέωση στη θέα του Θεού με αποκαταστημένο το ανθρώπινο πρόσωπο και με πλήρη συμφωνία των θελήσεων ανθρώπου και Θεού. Η άσκηση και η προσευχή βοηθούν πολύ σε αυτόν τον ανωδικό αγώνα. Η άσκηση υπηρετεί την προσευχή. Η άσκηση προετοιμάζει και δημιουργεί την κατάλληλη ατμόσφαιρα για την καλλιέργεια της προσευχής. Η προσευχή ποιεί τον άνθρωπο λειτουργό του του άγγελο επί γης, με τα φορέα του πνευματός του, Μήνυτη τη σωτηρία σκηνοτή τη σουράνια Ειρήνη στη Γη. Η άσκηση προηγουμένω τον έχει βοηθήσει σημαντικά για την αποτελεσματική ανάληψη αυτού του έργου, την οποία θα τελεσφορήσει η ταπείνωση. Προσευχόμενο ο άνθρωπος και κυρίως έτσι, και και ταυτίζεται το θέλημα του Θεού με το δικό του, που δεν είναι άλλο από αυτό τη σωτηρία του κόσμου, γιατί ασκείτε και ασκείται ως το μόνο και μηδαμινό που δύναται να προσφέρει ο άνθρωπος τον μόνο και ανενδέει Θεό. Προσεύχεται γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, ω έκφραση αγάπης και χαράς, ευχαριστίες και δοξολογίε αναπαύσεως και προσφοράς. Μία συμφωνία και μία συμπόρευση είναι η σχέση του ανθρώπου και του Θεού όπου η άσκηση και η προσευχή καταλαμβάνουν κυρίαρχη θέση και οδηγούν τον εραστή του αγαθού Θεού στον εύδιο λιμένα της σωτηρίας, στη χαρά των πρωτοτόκων, στο πρωτόκτης των κάλους, στην απόλαυση της εν χριστό υιοθεσίας διά της του προσώπου μας, ύστερα από επίμονη, υπομονητική και σταθερή πορεία αναζητήσεώς του. Όταν ο άνθρωπος φτάσει να κεντριστεί από την αγαθότητα του Θεού φτάνει στην ελευθερία της χάριτος, στην πλήρη φοβία, στη Θεία Απάθεια, εισέρχεται στην νιότητα, αφού θέλουμε πλέον ό,τι θέλει ο Θεός, χωρίς να θέλουμε κάτι άλλο, αφού εκεί είναι η απόλυτη πληρότητα και ο σκοπός του προορισμού μας. Τότε μόνο να αγαπούμε μπορούμε, αφού ο Θεός αγάπη εστί, Όλες οι δυνάμεις συναντώνται και συγκεντρώνονται σε αυτή την έκφραση της αγάπης, της μακαρίας, της θεοποιού, της ενοποιωτικής και εξτατική. Ο αγαπών είναι αυτός που εισήλθε στο μυστήριο της ωραότητος του Θεού και του παραδόθηκε δίχως να βαστά κάτι κρυμμένο για τον εαυτό του. Η αγάπη είναι αυτή που εισαγάγει το ευθυπορούν πρόσωπο στο θείο, στον θείο νυμφώνα, βοηθώντα το να παγκιστρωθεί από τη φυλαυτία και να οδηγηθεί στη θυσία, κατά το βίωμα του Χριστού. Τα μεγάλα κατορθώματα απαιτούν μεγάλες θυσίες και οι μεγάλες θυσίες αληθινή αυταπάρνηση αυτή που δυστυχώς τερείται σήμερα ο κόσμος γι' αυτό και τα μεγάλα πνευματικά επιτεύγματα είναι μάλλον μη τα ρήγματα της πτώσεως του ανθρώπου αγαπητοί μου δεν μπορούν να στερήσουν από τον άνθρωπο την προσωπική κοινωνία του με τον Θεό αν ειλικρινά μετανοήσει και νοσταλγικά κατευθυνθεί προς τον αναμένοντα Θεό το Άγιο Πνεύμα υπάρχει πάντα για να συνδράμει και να απαρτίζει τον άνθρωπο σε αυτές κυρίως τις Άγιες Αποφάσεις Του ο άνθρωπος τελικός είναι καταδικασμένος να κοινωνεί ελεύθερα με τον Θεό. Η παράλογη κίνηση του ανθρώπου προς τα κάτω είναι αγάπη στο τίποτε αφού ό,τι μας απομακρύνει από την αγάπη μας προς το Θεό είναι μάταιο, φθαρτό, φθινό, φτωχό και θανατερό. Τα επί του προσώπου προσωπία που περιφέρουμε κατά καιρού και κατά περίσταση είναι οι μάρτυρες της ολιγόνιας των καθυστερήσεων, της δειλίας, της αθεοφοβίας και της υποκρισίας, τα οποία μπορούν να καταστραφούν μόνο με την έχυση πολλών καυτών δακρύων. Η παράταση των παραστάσεων προεκτείνει την οδύνη και η όση τέχνη για την απόδοση της ετεροπροσωπίας μεγαλύνει το ανιρήνευτο της συνειδήσεως που καμία επιτυχία δεν μπορεί να κοπάσει. Υπόθηκε ήδη αδελφοί μου πως μόνο μέσα στην Αγία Μητέρα μας, την Εκκλησία του Χριστού, είναι δυνατή κάθε υπέρβαση η οποία είναι προοδευτική. Η σχέση μας με τον Θεό αλλοιώνει και τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τους οποίους βλέπουμε τώρα με μεγαλύτερη συγκατάβαση και ανεκτικότητα. Η τολμηρή αρετή και αληθινοί γνώση οδηγούν τον πιστό στην υπαράγαθη αγκάλη του Θεού. «Υπάρχω κατά του Αγίου Πατέρες» σημαίνει κοινωνό. Η κοινωνία των προσώπων συνδέεται με την εν Χριστώ αγάπη. Ο άνθρωπος υπάρχει ως πρόσωπο, όσο πιο πολύ κοινωνεί Θεού και ανθρώπων. Ο άνθρωπος, βαδίζοντας τα χνάρια του Χριστού και των ακολούθων του Αγίων, γίνεται το μοναδικό πρόσωπο που έχει πρότυπο το μοναδικό Κυριακό πρόσωπο. Η εκούσια αυτή ακολούθηση των βημάτων του Ιησού είναι πράξη επιλεγμένη και καθορισμένη με γνώση ακριβή των αποτελεσμάτων της και η παράδοση του αυτεξουσίου στα χέρια του Θεού, η μεγαλύτερη ασφάλεια και η εντονότερη ανάπαυση. Η Εκκλησία δια των Αγίων Μυστηρίων της και κυρίως δια της Θείας μας κάνει κοινωνούς τους ανάξιους και αυτού του Κυριακού Σώματος και αίματο. Η Εκκλησία ως εργαστηρίου Αναστάσεως κατά την ωραία έκφραση του πατρός Δημητρίου Στανιλουάε είναι ο χώρος της συνδιαλλαγής, συμφιλιώσεως καταλλαγής και ωρεοποιήσεως των προσώπων. Των προσώπων που συναντούμε καθημερινώς το δρόμο μας και έχουν ένα εκφραστικά νέκφραστο βλέμμα που λέει πολλά για το δράμα τη ερημία τη μοναξιά του των φοβιών, και των ναυαγισμένων ελπίδων τους. Ο πιστός, αγαπητή μου, ανιστάμενος και βαθμία υψούμενος προς τον αρχή Πατέρα, ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού, προσωποποιείται με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, αγιάζεται και αγιάζει, φθάνοντας τον σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε στην καταχάρι και μέθεξη θέωση. Αυτό είναι ο έσχατος προορισμός του ανθρώπου και του αιώνα μας. Η εποχή μας η οποία βυθίζεται στον σχετικισμό, τον κριτικισμό, τον μηδενισμό και τον επιστημονισμό και ακόμη στην ψυχανάλυση, την κοινωνιολογία και την πολιτική έχει μεγάλη την ανάγκη και την κατάθεση της ορθόδοξης θεολογίας στο θέμα της αναζητήσεως και ευρέσεως του απαράμιλου κάλου της μοναδικότητος του ανθρωπίνου προσώπου. Η μεγάλη προσφορά των έμπειρων Αγίων Πατέρων μας στο θέμα υπερβαίνει τις παραπέουσε φιλοσοφικές θεωρίες και τα τοπήματα των όποιων ωραίων αλλά αρκετά υποπτών σύγχρονων διαλογισμών. Εν τούτης, αυτή η δύσκολη εποχή μας θέλει να πιστεύει και προσπαθεί λέγει να σέβεται το ανθρώπινο πρόσωπο με την ελευθερία του, την ωραιότητα και μοναδικότητά του όμως ο σεβασμός αυτός δεν είναι πάντα γνήσιος και συχνά υπάρχει επιφανειακά, με μάλλον δόλειους σκοπού. Δίχω Χριστό, η συνάντηση δύο προσώπων καταντά κόλαση. Οι στήρε ανθρωπιστικές ιδέες αδυνατούν να εκφράσουν τις δυνάμεις της ψυχής και αποδεικνύονται ανίκανες να στερεώσουν μακρές διαπροσωπικές σχέσεις. Η ορθόδοξη πατερική θεολογία λύνει το πρόβλημα αμέσω. Είμαι ελεύθερος και αγαπώ. Αγαπώ γιατί είμαι ελεύθερος. Ελευθερία δίχως αγάπη είναι τυραννικά δεσμά. Ελευθερία δίχως αγάπη οδηγεί στην αναρχία, την αυτοκτονία, τη θρασίτητα, τον μηδενισμό. Η αγάπη δίνει αξία στο πρόσωπο και δεν το αφήνει να χαθεί ούτε και από αυτόν τον θάνατο. Η αγάπη καλείται να ενεργοποιήσει όλα τα ιερά αποθέματα της αγαθότητο του ανθρώπου, για να επικοινωνήσει ο άνθρωπος με τους άλλους και να ελευθερωθεί από τον σκληρό ατομισμό. Τραγικοί όσοι αγωνίζονται και δεν καταφέρνουν να επιτύχουν, ότι όμως όσοι θέλουν να αγνοούν αυτόν τον αγώνα και εύκολα να επιρρύπτουν τις ευθύνες μόνος τους άλλους. Υπάρχει όμως και μια άλλη εξήγηση του φαινομένου της μη ορθής αυτοκαλλιεργίας και πρόθυμης μαθητίας στην ορθόδοξη διδαχή, στην πλούσια πύρα των Αγίων. Η εντό αγωγικών ελευθερία των συγχρόνων δεν τους επιτρέπει καμία υπακοή σε καμία κυδαιμονία. Η ανθρωπότητα επιμελώς εργάζεται την πατροκτονία, την αποδέσμευση από το παρελθόν της συντηρητικότητος και μία μερίδα επεξεργάζεται και τη θεοκτονία ω πηγή δουλείας, φραγμών και στερήσεων, ως καταστρατήγηση της αυθεντίας της προσωπικότητός τους. Στη θέση του Θεού θέτουν οι μυθέους της αρισκίας τους, οι οποίοι όμως φαίνεται ικανοποιούν το προσωπείο τους. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, γράφει ο Επίσκοπος Βανάτου Αμφιλόχιος, το ότι η Εκκλησία του Θεανθρώπου είναι η Εκκλησία του Πάτερ Ημών και των Αγίων Πατέρων. Οι σχέσεις του Ιού και Θεού μετά του Πατρός Του ορίζουν τις δίκαιες μας σχέσεις με Εκείνον που είναι σχέσεις αμυφαίας, ανιδιοτελούς και ειλικρινούς αγάπης. <Κι> Αυτοί που ασκήθηκαν στην υπακοή, την προσευχή και την ταπείνωση, απέκτησαν την πνευματική πατρότητα, ομιούμενη κατά το ανθρωπίνος δυνατό και εφικτό με τον ουράνιο πατέρα και έτσι μπορούν να βοηθήσουν σε προσωπικό κυρίως σε επίπεδο τους καταπνεύμα ιούς που δεν τους εξέλεξαν οι ίδιοι, αλλά τους προσέφερε σε αυτούς ο Θεός. Αυτοί που ωρεώθησαν στην εντρίφηση της αγάπης του Θεού δίνανται να νορθώσουν το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτοί και μόνο αυτοί αγαπητοί μου, γιατί αυτοί κατέχουν τη δύναμη της θαυματουργού αγάπης που δεν την έχουν δυστυχώς πάντοτε ψυχολόγοι και ψυχαναλητές, κοινωνιολόγοι και φιλόσοφοι αυτοί που νίκησαν και απόλεσαν τον εαυτό τους δια της αυτοθυσίας, που βίασαν το εσωτερικό ψεύδους τους, αυτοί οι νικητές μπορούν να βοηθήσουν τους Ητιμένους από τις πλάνες του κόσμου και το κακό του δόλιου πονηρού. Αν από αυτούς απουσιάζει η ιότητα, τότε η πατρότητα γίνεται νομική, σκληρή, άστοργη και η ιότητα καθηκοντολογική υποχρέωση έχει λείψει η αγάπη και έχει έλθει η βία της υποταγής και της αυστηρής προσταγής τότε τα αποτελέσματα πιστεύουμε θεραπείας και αναστάσεως του τραυματισμένου προσώπου ελαχιστοποιούνται για να μην πούμε πως εξαφανίζονται το εξομολογητήριο είναι τελικός αγαπητή μου το μεγάλο θεραπευτήριο η μετάνοια και η ταπείνωση οι η, η ευλογία και η χάρη του μυστηρίου ενδυνάμωση, η καθοδήγηση του πνευματικού βοήθεια και ασφάλεια δυνατὴ. Θέλησα, αγαπητοί μου ακροατέ: τα λόγια αυτά, τις σκέψεις αυτές, να τις εμπιστευθώ, να τις παρουσιάσω, να τις αναλύσω και να τις καταθέσω σε ένα Αγιορήτη γέροντα, για να μου πει τη γνώμη Του και να με διορθώσει. Με δέχθηκε λοιπόν στο ταπεινό κελί Του με χαρά και με ένα πρόσωπο έκτακτα φωτεινό. Μιλήσαμε για διάφορα και τέλος μου είπε να Του πω τι θέλω. Με άκουγε νομίζω αρκετά προσεκτικά και με σταμάτησε μια-δύο φορές για να επαναλάβω κάποιες σκέψεις μου που νόμιζα στην αρχή πως δεν άκουσε καλά, μα που κατάλαβα καλά μετά πως δεν του άρεσαν. Δεν έκαμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις, αλλά άρχισε μία συζήτηση ενδιαφέρουσα, από την οποία θα σας μεταφέρω μερικά σημεία που θεωρώ πως αξίζει να τα ακούσετε κι εσείς και έτσι θα κλείσω και την αποψινή εκπομπή εκείνο λοιπόν το διληνό, ο γέροντας αυτός ο αγιορείτης που είχε αρκετές δεκαετίες στο περιβόλι της Παναγίας μου είπε ευχαριστώ που με εμπιστεύθηκε. το θέμα σου δεν είναι εύκολο αν και πολλοί λέγουν πολλά περί τούτου για την εκκλησία μας την ορθόδοξη εκκλησία μας δεν υπάρχουν άλλοι τα προβλήματα. Η Εκκλησία δεν έχει προβλήματα. Η Εκκλησία αγωνιά για τον σημερινό ανθρώπινο άνθρωπο. Η Εκκλησία μεταβάλλει την αγωνία της σε προσευχή και προσευχόμενη αγκαλιάζει και σκεπάζει τους ανθρώπους. Αυτή είναι η πατερική παράδοση. Σήμερα, επειδή δεν προσευχόμαστε... Αυτοσχεδιάζουμε και καινοτομούμε Προσφέροντας ως μοναδικές λύσεις τις ιδέες μας Οι οποίες μερικές φορές είναι και αρρωστημένες Δεν σε δασκαλεύω, δεν σε επενώ και δεν σε μαλώνω Μόνο τροπαλά. ντροπαλά Και καθώς άκουγα αυτά που έλεγες επαναλάμβανα το ψαλμικό Το πρόσωπον μου εξητήσει το πρόσωπον σου η ταπείνωση είναι αυτή που αναγεννά και φωτίζει το πρόσωπο. Ο εγωισμός μαυρίζει το πρόσωπο δεν το αφήνει να δει καλά και μακριά. Αυτό το δαιμονικό πνεύμα σκοτίζει τον κόσμο και δεν τον αφήνει να δει άλλο από το ατομικό του συμφέρον. Έτσι ο Θεός δεν μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο αν ο ίδιος δεν το θελήσει γιατί ποτέ δεν υπήρξε δυνάστης. Ο κόσμος την υπακοή θεωρεί δουλεία και δειλία. Έτσι χρειάζεται πολλή εργασία ακόμη για να αποκτήσει ο κόσμος γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, όταν μάλιστα κι εμείς οι εντός εκκλησίας δεν το έχουμε ακέραιο. Η εκκλησία είναι η μητέρα μας, δεν είναι δημόσια υπηρεσία. Έτσι η εκκλησία προσπαθεί να πείσει και ποτέ δεν εξουσιάζει και αναγκάζει. Οι κληρικοί δεν μπορούν να απαιτούν τον σεβασμό αλλά να δέχονται την εμπιστοσύνη του λαού λόγω της Αγίας βιωτή του. Η Εκκλησία πάντα παρακαλεί με αγάπη οπότε διέταξε, λάθεψε και έβλεψε. Είναι που είναι κουρασμένος ο σημερινός άνθρωπος μη τον κουράζουμε εμεί πιο πολύ με υπερβολές και μάλιστα με αυτά που δεν θέτουμε στον ίδιο τον εαυτό μας ας δίδουμε αυτό που έχουμε και τίποτε παραπάνω. Προσπάθησα κι εγώ αγαπητοί μου να προσφέρω αυτό που είχα στις αποσκευέ μου φυλαγμένο από μελέτες και συναντήσεις με σύγχρονους αγιορείτες πατέρες αυτούς που κατά τον Επίσκοπο Σεραπείο να προσπαθούν να διατηρούν το πράο και ησύχιο, το ημεροήθος, το ειρηνικό, το άπλαστο και απλό το απαθές και αφιλάργυρο, το έσπλαχνο και ελεημονικό, το ευμετάδοτο και συμπαθές, το φιλάδελφο και φιλόξενο, το φιλόπτωχο και καλόλογο, το φιλαληθές και νοπιό, το γλυκομήλιτο και χαμηλόφωνο. Δηλαδή τη γνησιότητα του τιμίου ανθρωπίνου προσώπου υπέρ του οποίου Χριστός έπαθε. Εμείς στην αθωνική ησυχία, στο περιβόλι τη που ετοιμάζεται για την εορτή της κοιμήσεως στη Θεοτόκου. Πολύ θα χαιρόμεθα όταν πληροφορούμεθα ότι εν το αδελφοί μας συναγωνίζονται τον αγώνα τον καλό αυτή της Αγίας Εσωτερικότητος και αποκαλύψεως του αγνώστου έσω ανθρώπου του οποίου η ιδιαίτερη γνώση θα βοηθήσει σημαντικά στον συγκεκριμένο της παθοκτονίας αγώνα μας και στη λάμψη Τη ιδιαιτερότητα του προσώπου με τη χάρη του Θριαδικού Θεού, την οποία ταπεινώ εύχομαι πλούσια στη ζωή όλων σα. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω για την προσοχή σα και να ευχαριστήσω και τον Ιχολήπτη κύριο Τάσο Παπαδημητρίου. Η υπεραγία Θεοτόκο, τη οποία την κοίμηση σε λίγο θα να πρεσβεύει για όλου και οι πρεσβείε όπω ξέρουμε και έχουμε πει τη Θεοτόκου είναι σωστικές, είναι δυνατές, είναι ευίκοες τον Υιό και Θεό μας, Ιησού Χριστό, ο οποίος να μας ευλογεί πλουσία όλους πάντοτε. <θέξε> μεταξύ Αποδείπνου και μεσονικτικού. <ΣΣΣΣ> Λόγι <ΣΣΣ> από τον Ιερό Άθωνα <ΣΣ> με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη.